Έτσι λοιπόν η ΔΕΗ δεν θα αναγκαζόταν να πουλήσει όσο όσο τα περιουσιακά της στοιχεία, αλλά θα συνέπρατε σε ένα δικό Τώρα δεν πουλάμε όσο όσο, κύριε Υπουργέ, αυτό μας λέτε. Εγώ φοβάμαι ότι αυτό θα γίνει. Αυτό θα γίνει. Αυτό φοβά... αυτό. Εγώ φοβάμαι ότι αυτό θα γίνει. Εγώ φοβάμαι ότι αυτό θα γίνει. Είναι ένα πολίτη αυτού του τόπου. Το όνομά του είναι το μικρό Πάνος, Παναγιώτης. Πάνο, Παναγιώτη. Πάνω τον λέμε όλοι. Σκουρλέτη είναι το επίθετο. Και φοβάται, φοβάται τι να κάνει. Δεν μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό. Αν είχε κάποια εξουσία, ίσω να απέτρεπε το ξεπούλημα τη ΔΕΗ. Το οποίο βγήκε σήμερα το πρωί στο Sky στην πρωινή εκπομπή να το καταγγείλει. Αλλά επειδή δεν έχει εξουσία, αν ο λαό θέλει, μπορεί να την αποκτήσει κάποια στιγμή, να του την αναθέσει ο λαός, κάνει διάφορα ο συγκεκριμένος λαός. Αλλά μέχρι τότε, μέχρι να έχει δηλαδή ο Πάνος Κουρλέτης εξουσία να αποτρέψει το ξεπούλημα της ΔΕΗ, μέχρι τότε εκφράζει φόβους ότι μπορεί να ξεπουληθεί, όχι μπορεί, ότι θα ξεπουληθεί η ΔΕΗ. Βλέπαμε έναν υπουργό το πρωί, όσοι το είδατε, θα το ακούσουμε και τώρα, κάνει τον κύκλο των καναλιών, μέσων ενημέρωση, να εκφράζει τους φόβους του και να καταγγέλει ότι θα ξεπουληθεί η η μεγαλύτερη δημόσια επιχείρηση της χώρας για την οποία ο τσίπρα παλιά έλεγε ότι είναι εθνικό θέμα το ξεπούλημά τη. Ο Καμένος έχει πει τα ίδια και καμιά εκατοστή Ω μυρικαστικά να μασούσαν τι ίδιε περίπου δηλώσει, βλέπουμε λοιπόν αυτόν τον Υπουργό να βγαίνει και να λέει αυτό που λέει ο τελευταίο πολίτη που δεν έχει καμία απολύτω σχέση με τη ΔΕΗ. Να λέει ότι και να εκφράζει φόβου ότι θα ξεπουληθεί και κάτι κακό, εν περιπτώσει, θα μα συμβεί από τον ουρανό και τυχαία σχετικά με τη ΔΕΗ. Τώρα Πώς δηλαδή σχέδιο. πουλάμε όσο όσο κύριε Υπουργέ αυτό μα λέτε. Εγώ φοβάμαι ότι αυτό θα γίνει. Αυτό θα γίνει. Αυτό φοβα... αυτό. Εγώ φοβάμαι ότι αυτό θα γίνει. Τι θα πει από αυτού του μονάδε ή και υδροηλεκτρικά. Ε καλά και. Τα υδροελεκτρικά, από όσο γνωρίζω, παρόλο ότι υπάρχει μια ε, απέτηση και μια πίεση από μεριάς των δανειστών, έχουν βγει για έξω. Μπορούν στην επόμενη φάση. Θα σας πω, θα με, με, αυτά, με αυτά που έχουμε δει δεν αμφιβάλλουν. <ΣΣ> Αυτά που έχουμε δει δεν αμφιβάλλω. Δεν αμφιβάλλει. Μπορεί να πουληθούν και τα υδροηλεκτρικά. Τα ξέρετε, τα υδροηλεκτρικά πάμε, τα θαυμάζουμε, τα μαθαίναμε και στο δημοτικό, βλέπαμε τι φωτογραφίε. Βλέπαμε και του καταράκτες εκεί από τι υπερχιλήσει όταν πρέπει. Αυτά θα γίνουν νεροτσουλίθρε. Θα τα κάνουν οι ιδιώτε νεροτσουλίθρε τι υπερχιλήσει των υδροηλεκτρικών φραγμάτων. Δεν αμφιβάλλει καθόλου. Λογικό με την κυβέρνηση που έχουμε. Λογικό να μην αμφιβάλλει ούτε ο Πάνος Κουρλέτης ότι θα ξεπουληθούν και τα υδροηλεκτρικά ενώ σε αυτή τη φάση δεν τα έχουν βάλει, αλλά σε κάποια άλλη φάση με το Σταθάκη Υπουργό, αρμόδιο Υπουργό, γιατί να μην μπουν και τα υδροηλεκτρικά και τα νερά και τα βουνά και οι χαράδρε και τα φράγματα και όλα μαζί. Άλλωστε, όπω κατήγγειλε το πρωί ο Πάνος Κουρλέτης, κάτι που δεν το ξέραμε και πέσαμε από τα σύννεφα και νομίζαμε ότι ήταν άγιοι, νομίζαμε ότι ήταν άγγελοι. Κατήγγειλε του δανειστέ ω βαποράκια. Αν καλά καταλαβαίνω, Είναι δεν βαποράκια. Πρόκειται. Είναι βαποράκια συμφερόντων. Θέλουν να κάνουν ρεσάλτο στη δημόσια περιουσία. επομένως εσεί. Είμαι δηλαδή... απόλυτα σαφή ότι. Οι ανταγωνιστέ, θεωρώ... λέτε και οι δανειστέ μαζί. Προφανώ υπάρχουν. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν στελέχοι των τεχνικών κλιμακίων επί των δανειστών. Όπου έχουν ενδεχομένω. Έχουν γραφτεί αυτά. Δεν έχω στοιχεία, δεν μπορώ να το αποδείξω. Να ότι... το λέτε όμω. Το λέω γιατί αφού γράφετε ότι τα γράφετε, εγώ τα, τα λέω τα λέτε, και. Εσεί είστε Δεν μπορούν να τα Δούμε. Όχι, δεν μπορείτε Αν είστε υπουργός πρέπει να τα λέτε εφεύτηνα Αν είστε ευθύνη. μου λέτε ως υπουργός Ότι οι άλλοι έρχονται να κάνουν ρεσάλτο Στη δημόσια περιουσία Αυτό είναι πολιτική εκτίμηση ε, Αυτό ναι, το ναι, και δεν σοβαρό. το λέμε ποτέ φορά Ο Πάνος Κουρλέτης λοιπόν Ακούσαμε βαποράκια, τους χαρακτηρίζει Μιλάει για ρεσάλτο που θέλουν να κάνουν Κάποιοι εκ των δανειστών Ή των εκπροσώπων των δανειστών Αυτοί που έρχονται εδώ και κλείνονται στα Ξενοδοχεία είναι αυτή ακριβώς που συνομιλεί και ο Πάνος Κουρλέτης, συνομιλούσε και ο Πρωθυπουργό και όλοι οι υπουργοί τους χαρακτηρίζουνε βαποράκια, παλιότερο Τσίπρας τους είχε χαρακτηρίσει γκάγκστερ, Πώ ακριβώς δύο χρόνια τώρα βρίσκουνε κοινή γλώσσα οι γκάγκστερ στα βαποράκια σε βάρος των... Τη περιουσία του ελληνικού λαού, των υδροηλεκτρικών έργων, των φραγμάτων, της ΔΕΗ, γενικότερα και των υπολείπων ασυμικών, είναι ένα θέμα πώ όλοι αυτοί οι αριστεροί, ενώ του καταγγέλουν και πολύ σωστά του περιγράφουν στι καταγγελίε, πώ ταυτόχρονα προσπαθούν να βρουν άκρη με αυτού, του οποίου του καταγγέλουν. Μια παλιά Κινέζικη παροιμία λέει ότι είμαστε οι επιλογέ μα. Μια άλλη Κινέζικη επίσης παροιμία λέει ότι οι επιλογέ μα καθορίζουν. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι επιλογέ μα. Μας εξεφτελίζουνε. Ω Έλληνα Υπουργό, όμω, πρέπει να μα πείτε αν με βάση την τοποθέτησή σα, εφόσον αυτό δεν είναι ακόμα πολιτική τη κυβέρνηση και είναι η πρόθεση από την πλευρά των εταίρων ή κάποιων από του εταίρου και κάποιων επιχειρηματικών συμφερόντων, αν ένα Έλληνα Υπουργό υπο... πρόκειται να υπερψηφίσει μια τέτοια uh, επιλογή. Καταρχήν, το ερώτημα δεν είναι μόνο ατομικό. Είναι συνολικά. Με σα μιλάω τώρα, μιλάω μόνο το ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, σε μένα μιλάω. Να αλλά... σα απαντήσω σε κάτι που εσεί ειδικά μπορεί να το καταλάβετε. <laughs> Λόγω του παρελθόντο. <laughs> Έχω γαλουχηθεί εντελώς την λογική των συλλογικών αποφάσεων, mm. των δημοκρατικών διαδικασιών mm. είναι στοιχείο της ταυτότητάς μου δεν είμαι στην τέλει. αριστερά για να κάνω προσωπική καριέρα εντελώς την λογική των συλλογικών αποφάσεων, mm. των δημοκρατικών διαδικασιών. Mm. Είναι στοιχείο τη ταυτότητά μου. Mm. Αυτό που προηγείται αυτή τη στιγμή είναι η τελική συλλογική στάση μας και πώς θα διαμορφωθεί. Mm. Εγώ αυτή τη στιγμή, με έναν δημόσιο και υπεύθυνο κατά την γνώμη μου τρόπο, προσπαθώ να λιάνω την εκολαφτόμενη... Από απόφαση. Δεν λιένουμε την εκολαπτόμενη απόφαση Στο παράθυρο πρωινή εκπομπής Όταν είμαστε υπουργοί και οι άλλοι συζητάνε Σε πέντε μέρες να κλείσει μια αξιολόγηση Για να τελειώσει αυτή η φάση καταστροφής Και να μπούμε σε μια άλλη φάση καταστροφής Αυτά υποτίθεται τα σοβαρά κόμματα Ίσως σοβαροί άνθρωποι ω άτομα, άτομα Και αξιοπρεπείς ταυτόχρονα Τα λύνουνε αλλού Όταν πρέπει ο Υπουργός να βγει για να λιάνει την εκολαπτώμενη απόφαση και να καταγγέλει βαποράκια τους απέναντι, οι από εδώ που θα συνεργαστούν με τα βαποράκια δεν είναι βαποράκια. Μόνο οι απέναντι είναι τα βαποράκια. Όταν βγαίνει να πει για ξεπούλημα, όσο όσο, όταν λέει όλα αυτά που είπε, κατήγγειλε κι άλλα για τα αποτυχημένα τέταρτα μνημόνια που μάλλον θα έρθουνε και, και, και κάτι δεν πάει καλά προφανώς. Το ρόλο του δεν τον έχει αντιληφθεί σωστά. Εκτό αν αυτό νομίζει ότι είναι, αυτός νομίζει ότι είναι ο ρόλο του, να βγαίνει στα παράθυρα συνδικαλιστικά, να θέτει ένα θέμα, ώστε να γίνει ο γνωστό ντόρο, να το αντιληφθούν οι άλλοι, να απαντήσουν από το επόμενο παράθυρο αύριο και έτσι να συνεχίζεται αυτό το ερασιτεχνικό και ταυτόχρονα αδίστακτο σχήμα να διοικεί αυτήν την ε, χώρα. Το πώ ξεφτυλίζεται ένα άνθρωπο το παρακολουθούμε σχεδόν καθημερινά με κάποια από τα στελέχη που βγαίνουν και δίνουν το τέμπο ή λένε τις απόψεις τους για διάφορα θέματα, ενώ ταυτόχρονα στη Βουλή θα ψηφίσουν και έχουν ψηφίσει αυτά τα οποία καταγγέλουνε Η μεγαλύτερη απαξίωση της πολιτικής, επειδή σε λίγο θα ακούσουμε και τον Αλέξη Τσίπρα να μιλάει για την αξιοπρέπεια της πολιτικής, συνέβη και αυτό στη Βουλή, ετέθη θέμα αξιοπρέπειας τη πολιτική από τον Αλέξη Τσίπρα. Πριν πάμε όμως αυτόν, η... Νεόκοπος Υπουργός Υπουργό, η κυρία Χτσιόγλου, μιλάει κάποια στιγμή, λέει τι καταφέρνουν και στα εργασιακά και τη ξεφεύγει λάθο ρήμα. Είναι ένα αγώνα αντοχή. Δεν είναι ένα αγώνα ταχύτητα. Είναι μια μάχη όμω που δεν θα <και> καταλήψουμε, Θα συνεχίσουμε να δίνουμε. Νομίζοντα ότι κερδίζουμε έδαφο. Νομίζοντα ότι κερδίζουμε έδαφο. Νομίζοντας ότι κερδίζουμε έδαφος. εκτιμώντας ότι κερδίζουμε έδαφος. Εκτιμώντας θέλει να πει, αλλά είπε νομίζοντας, διαλέγεται και παίρνετε, αν η γλώσσα ήθελε να πει το αληθινό και πιο από τα δύο ισχύει το νομίζοντας ή το εκτιμώντας ότι κερδίζουμε έδαφος. Ο τσακαλότος μίλησε και αυτός χθε στην Βουλή. Όπως πάντοτε ο τσακαλώτο είναι απολαυστικός για πολλούς λόγους λέει και κάποιες αλήθειες είπε και αποτελέσματα της οικονομικής πολιτικής της μέχρι τώρα οικονομικής πολιτικής της διετίας, της πρώτης φοράς αριστερά και της ελπίδας που ήρθε την περιμέναμε όλοι με πάρα πολύ μεγάλη Χαρά μίλησε και είπε εκεί ότι για να σώσουμε του φτωχού χτυπήσαμε τα μεσαία στρώματα. Το έχει ξαναπεί αυτό. Ζορήσαμε, μάλιστα, είπε τα μεσαία στρώματα. Θα ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα, ξέροντα όλοι ότι και ζόρισαν τα μεσαία στρώματα και κυρίω δεν έσωσαν του φτωχού. Υπάρχει πρόβλημα με του φόρου που σα υποσχέθηκε να πω. Υπάρχει. Έχουμε εμεί ζορήσει τα μεσαία στρώματα. Τα έχουμε ζορήσει. Τα έχουμε ζορήσει, όπω έχω πει και στην Ολομέλεια επειδή είχαμε μια απόλυτη δέσμευση για τους φτωχού και στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Και έχω ομολογήσει ότι κάναμε και λάθος από την άλλη μεριά, και γι' αυτό έχουμε στριμώξει πολύ σημαντικά μεσαία στρώματα, κάναμε λάθος στην πρόβλεψή μας πόσο γρήγορα μπορεί να αντιμετωπίσει το θέμα της φοροδιαφυγής και της διαφοράς και άρα έπεσε το βάρος σε κάποια μεσαία στρώματα. στους φόρους που σας είχε σχέθηκε να πω. Υπάρχει. Και άρα έπεσε το βάρος σε κάποια μεσαία στρώματα. Έτσι. Το βάρος ήταν εκεί ψηλά και στα καλά καθούμενα έπεσε το βάρος στα μεσαία στρώματα. Δεν σώθηκαν οι φτωχοί. οι ίσα, ίσα έχουν γίνει περισσότερο οι φτωχοί. Και αυτοί που ήταν φτωχοί έχουν μπει σε μια άλλη κατηγορία, στην ακραία φτώχεια γιατί υπάρχει και αυτό. Ε, οπότε... Οι παραπάνω κατεβαίνουν με πολύ σταθερό ρυθμό. Είναι η μόνη επιτυχία αυτή τη κυβέρνηση: ότι φτωχοποιεί όλου, του κατεβάζει, του υποβιβάζει δύο-τρει κλίμακε από εκεί που του παρέλαβε, από του προηγούμενους που έτσι κι αλλιώ οι προηγούμενοι του είχαν υποβιβάσει κάποιε κλίμακε και συνεχίζεται η κάθοδο με των μυρίων και των εκατομμυρίων Ελλήνων με πολύ μεγάλη επιτυχία. Για τα μεσαία στρώματα μίλησε εκτό από τον Τσακαλώτο χτε το βράδυ στη Βουλή και σήμερα το πρωί πάνω σπουρλέτη. Α, συνεχίζω, δεστήρω, αυτό που λέτε. συνεχίζω. Εγώ λέω στα άλλα, τι κερδίζετε. Ασφαλιστικό. Τι ασφαλιστικό. Καθίστε, μισό λεπτό. Να, να, να σα πω, καθίστε. Το να σα πω, τι κερδίζετε λίγο. Να σα πω, τι κερδίσαμε. Τι κερδίσαμε φάισαμε, φάισαμε, ναι. Ναι. Τι Ενώ πριν από ένα μήνα όλοι μα πιστεύαμε και πρώτα απ' όλα εσεί με τα ρεπορτάζ σα, εσεί εννοώ. Ναι, γενικότερα. Γενικότερα. Μα λέγατε ότι θα έρθει ο Αρμαγεδόνα, τώρα που ήρθαν τα μπιλιέτα, το 80% εγώ βλέπω ότι πληρώνει λιγότερα. Στι λιγότερε εισφορέ. Το 20% πράγματι επιβαρύνεται με τριπλά στις και θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει βελτίωση διότι αυτό το 20% είναι και πιο υγιές οικονομικά άρα μπορεί Δεν να αφήξει ένα τέτοιο Συμφωνώ φαντασ... Διότι αυτό το 20% είναι και πιο υγιέ οικονομικά, άρα μπορεί yeah, να παίξει διαφορετικό ρόλο. Έτσι, συμφωνώ. Άρα μπορεί να φτιάξει ένα τέτοιο ρόλο. Συμφωνώ. Εδώ είναι και η διαφορά με του προηγούμενου. Οι προηγούμενοι κατέστρεφαν ομάδε του πληθυσμού, στρώματα κοινωνικά, οικονομικά και έλεγαν ότι του σώζουν. Ετούται εδώ. Και καταστρέφουν και βγαίνουν ένα μετά τον άλλον και λέει: Ναι, ζωρίσαμε, καταστρέφουμε. Συμφωνώ ότι δεν θα είναι για πολύ υγιή αυτά τα στρώματα, είπε ο Σκουρλέτη. Ο προηγούμενο τσακαλώτο τα δικά του. Αυτή είναι μια ποιοτική πραγματικά διαφορά. Καταστρέφουν και οι δύο. Ετούτοι το λένε, στα μούτρα κανονικά το πετάνε από όπου μπορούν, από τη Βουλή, από τα πάνελ, τα παράθυρα. Οι άλλοι κάπω λέγανε ότι σώζανε και διεκδικούσαν και από τον Τόμψεν τα βραβεία τη σωτηρία. Όλα αυτά εντάσσονται στο μεγάλο κεφάλαιο τη αξιοπρέπεια τη πολιτική, για το οποίο ο κεφάλαιο εξέφρασε την αγωνία του ο Αλέξη αλλά για ποιο λόγο. Το μεγαλύτερο έγκλημα που κάνατε είναι ότι δημιουργήσατε ένα δεδομένο, ένα καθεστώ του Έλαμορ, όλοι το ίδιο πάνω-κάτω. Όλοι το ίδιο κλέφτες είναι. Το έγκλημα είναι ότι με αυτόν τον τρόπο υποβιβάσατε και εξευτελίσατε, θα έλεγα, την αξιοπρέπεια ολόκληρου του πολιτικού συστήματος. Εξευτελίσατε, θα έλεγα, την αξιοπρέπεια ολόκληρου του πολιτικού συστήματος. Πολύ καλό. Το άλλο με το τοτό το ξέρετε. τη σε την αξιοπρέπια μας που είμαστε μια οικογένεια όλο αξιοπρέπια. Ormai figura e la την αξιοπρέπεια ολοκληρο του πολιτικού συστήματος. Που είμαστε μια οικογένεια όλο αξιοπρέπια. Ορίστε, έτσι εξευτελίζεται η αξιοπρέπεια του πολιτικού συστήματο. Πολύ ωραία τα λέει ο Αλέξη Ο ίδιο δεν έχει συμβάλει καθόλου σε αυτόν τον εξευτελισμό τη αξιοπρέπεια του πολιτικού συστήματο. Είναι ορισμός ορισμό τη αξιοπρέπεια του πολιτικού συστήματο. Δεν έχει κάνει τίποτα στα δύο χρόνια που είναι πρωθυπουργό. Και πριν από το πρόγραμμα τη Θεσσαλονίκη, φάνηκε καλημέρα. Πώ ακριβώ αντιλαμβάνεται την αξιοπρέπεια και πώ ακριβώ αντιλαμβάνεται το ρόλο του μέσα σε αυτό που αποκαλούμε πολιτικό σύστημα μνημονιακό, έτοιμο, Να δώσει τα πάντα για να εξασφαλίσει συμφέροντα, όχι του λαού, όχι του λαού. Αυτό είναι ο σίγουρο απολογισμός των χρόνων του Μνημονίου Έχουν ωφεληθεί αρκετοί, Αυτοί δεν είναι δεν ανήκουν στον λαό. Κατηγορίε πολύ του συγκεκριμένου λαού και σίγουρα όμηλι, εντό εκτό χώρα, τράπεζε, εντό εκτό χώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτό χώρας γιατί εντό χώρας δεν είναι τουλάχιστον στα κρίσιμα, στι φραγίδες και σε κάτι σημαίε στα διαβατήρια, όντως εκεί είναι. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά υπάρχουν κάποιοι, δεν τους κατονόμασε θα έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί θα πρέπει να είναι όλος ο ελληνικός λαός απέναντι, που συνομοτούν κατά του ΣΥΡΙΖΑ Μα, ναι, εδώ, Απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ έχουν συνομοτήσει οι πάντες Οι πάντες έχουν συνομοτήσει <Καιρωσμός> Έχουν συνομωτήσει οι πάντε. Μα εδώ, πίσω. απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ, έχουν συνομωτήσει οι πάντε. Οι πάντε έχουν συνομωτήσει. Καημένο ο ΣΥΡΙΖΑ, έχουν συνομωτήσει όλοι. Μα έχει τάξει του πάντε. Έχει βάλει κατά πάντων. Έχει πάρει από του πάντε. Όλα αυτά δεν έχουν σημασία. Συνομωσίε βλέπει. Όλοι κατά του ΣΥΡΙΖΑ Τα πάει τόσο καλά γι' αυτό τον χτυπάνε. Μην λιγάτε, μην λυγήσετε. Να είστε εσεί οι αλήγιστοι. Συνεχίστε έτσι ακριβώ όπω πηγαίνετε και μην ακούτε τι φωνέ. Τα έχουν πει και κλασικοί όλα αυτά. Προχωρήστε μπροστά. Ολοκληρώστε το αριστερό έργο σα. Και η ιστορία θα έχει κάτι καλό να πει για εσά τι υποσημειώσει τη μαύρη εκεί. Στα κάτω γραμματάκια, τα μικρά. Ο Σιμίτη, για να αλλάξουμε λίγο, φεύγουμε από το σκουλέτι. Μίλησε σήμερα το πρωί, κυριάρχησε εδώ στο πρώτο μέρο, λογικό με όλα αυτά τα πολύ ωραία που είπε για το ξεπούλημα μας όσο τη ΔΕΗ και για τον ΣΥΡΙΖΑ που τον χτυπάνε όλοι και για τα μεσαία στρώματα που τα έχουν ξεκάνει. Ο Σιμίτη έδωσε την περίφημη συνέντευξη χτε βράδυ, είχε να μιλήσει χρόνια, όντω, αν και έκανε κάποιε εμφανίσει. Ο Κώστα Σιμίτη είναι να θυμίσουμε ο Πρωθυπουργό των Ημίων, ο Πρωθυπουργό του Τσαλάν. Ο Πρωθυπουργό των Γκρίζων Ζωνών, ο Πρωθυπουργό του Εθνικού Προμηθευτή, ο Πρωθυπουργό του Εθνικού Εργολάβου, ο Πρωθυπουργό του Χρηματοστηρίου, των Εξοπλιστικών, των Ολυμπιακών Αγώνων, του C4I, των εξόδων όλων αυτών για να νιώσουμε κάτι, ο Πρωθυπουργό του, του Τσουκάτου και των Μαύρων Ταμείων που τα μετέφερε σε κάτι βαλίτσες ο Τσουκάτου και κάτι μπακαλόχαρτα που δείξανε μετά ότι ήταν τα έσοδα και τα έξοδα με μολύβι γραμμένα, ο Πρωθυπουργό του Γιάννου Παπαντονίου ο Πρωθυπουργό του Άκητσο Χατζόπουλου, αυτά τα λίγα έχει κάνει ο Σιμίτης μεταξύ άλλων. Ε, λοιπόν, αυτός μίλησε για τη διαφθορά και την ε, χαρακτήριση ω κοινωνικό φαινόμενο. Πρόσφατα, κύριε Πρόεδρε, αναφέρθηκε στο όνομά σας ο Πρωθυπουργό. Και είπε χαρακτηριστικά το εξή, με αφορμή μια παρέμβαση που κάνατε, ήσασταν μαζί κιόλα. Παύλο, στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Ναι. Ότι αν εγώ ήμουν Πρωθυπουργό και οι υπουργοί μου, ένα μετά τον άλλον, εμπλέκονταν σε εξεταστικέ προανακριτικέ επιτροπέ, δεν θα γυρνούσα να κάνω το σοφό όπω κάνει ο Σιμίτη, έκανε πρόσφατα στου Δελφού. Έχετε μια απάντηση σε αυτό. Στον Πρωθυπουργό θα απαντούσα ότι βλέπει τη διαφθορά. Όχι ω κοινωνικό φαινόμενο. Η διαφορά είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο. Η διαφορά είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο. Και για να ξεπεραστεί η διαφορά ε, χρειάζονται προσπάθειες όσον αφορά τη δημόσια διοίκηση, τη δικαιοσύνη, τη λειτουργία της πολιτείας, ε, την παρέμβαση στην κοινή γνώμη. Η καταπολέμηση της διαφθοράς δεν γίνεται με καταγγελίες... Δεν γίνεται, μισ, δεν γίνεται με δεν γίνεται με εξεταστικέ επιτροπέ, δεν γίνεται με εχθρότητα. Γιατί όποιο καλλιεργεί εχθρότητα, παράγει εχθρότητα. <Και> η διαφθορά είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο. Άτιμη κοινωνία που άλλου του ανεβάζει και άλλου του κατεβάζεις. Εννοείται η, κοινωνία αυτή. Εννοείται η κοινωνία αυτή. Δεν μπορεί να φταίει ένα πρωθυπουργό που πήγε τον Άκη και τον Γιάννη υπουργού. Ήξερε τι έκανε ο Άκη. Υπέγραφε, βέβαια, αυτά που του έφερνε. Συζηγήσει ο Άκη για τα οπλικά συστήματα. Αλλά δεν πήγαινε ο νου του γιατί είδα το άνθρωπο ο, ο Έντιμο που θεωρεί τη διαφθορά κοινωνικό φαινόμενο. Τα χαρτώσιμα, τα, τα, τα σπατώσιμα και όλα αυτά τα μικρά που δέδινε κάποιο για να εξυπηρετηθεί σε αυτό το σούργελο κράτο που και ο Σιμίτη είχε ανεχθεί και για 7 χρόνια κυβερνούσε. Υπάρχει αυτή η μικρή διαφθορά, όπω λέμε. Αλλά και μέχρι εκεί καταλάβαινε και αυτήν. Αντιλαμβανόταν ω διαφθορά. Δεν πήγε ονούστο ότι μπορεί ένα υπουργό, και μάλιστα δίπλα του, και ο σοσιαλιστή υπουργό, που κάθε δεύτερη του κουβέντα ήταν για το σοσιαλισμό, ότι θα μπορούσε να πάρει μίζε σε καμία περίπτωση. Δεν περνούσε από το μυαλό του Κώστα Σιμίτιν, φαντάζομαι, και άλλων συντρόφων του Άκητσο Χατζόπουλου όλων, και, όλων Άκη και του Γιάννου Παπαντονίου. Γι' αυτό και έβαζαν την υπογραφή σε όλα αυτά τα συστήματα, οπλικά και τα υπόλοιπα συστήματα, Ολυμπιακοί και κ.κ.κ., για να προχωρήσει ο όπω άμα είναι καλοπροαίρετο ο άνθρωπο, ερχόμαστε εμεί εδώ τώρα που τα ξέρουμε όλα να του προσάψουμε ε, τουλάχιστον ηθική αυτούργια ή συνενοχή. Λεπτομέρειε όλα αυτά. Όπω ακούσατε, η διαφθορά είναι κοινωνικό και μόνο φαινόμενο στο μυαλό του Κώστα Σιμίτη. Εδώ είναι η 218 2.11.200.8.200, το τηλέφωνο επικοινωνία. Σα περιμένουμε πολύ χαρά εκεί να μοιραστείτε τι απόψει για το ξεπούλημα τη ΔΕΗ και για την διαφθορά έτσι όπω την αντιλαμβάνεται ο Κώστα Σιμίτη. Το τηλέφωνο είναι αυτό. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντα Real και No, το μήνυμά σα και όλο αυτό στο 1950 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία είναι στούντιοpapakiralefm.gr. Η Κατερίνα Βουτσάρη θυμίζει τον ήχο και ο Κώστα Σιμίτη, αφού μας έκανε, έδωσε έναν ορισμό για την διαφθορά, έτσι ακριβώ όπω τον συμφέρει και τον διευκολύνει, για να φανεί τάχα μου καθαρό, αμέσω μετά εξέφρασε και την αισιοδοξία του για το πότε θα σηκώσει κεφάλι η οικονομία τη χώρα. Εγώ πρέπει να σας πω είμαι αισιόδοξος γενικά. Πιστεύω ότι χρειάζεται βέβαια μια μεγάλη προσπάθεια η οποία θα συνεχιστεί για πολλά χρόνια. Οι υπολογισμοί οι οποίοι έχει γίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το πότε θα επανέλθει η ανάπτυξη προβλέπουν την επάν... της ανάπτυξης, αν όλα πάνε καλά, για το 2030. όλα πάνε καλά το 2030 το 2030 che aristova nel ieri che adesso 17 τώρα θα υπάρχει ένας αρκετός χρόνος που ας πούμε η οικονομία θα σέρνεται θα υπάρχει ένας αρκετός χρόνος που ας πούμε η οικονομία θα σέρνεται πολύ ευχάριστο αυτό Ale kesziga, ciga, metabo i na pali brustar. I może na pali brustar. ma mi Na thma. Ε, ένα λεπτό. Ε, το 1985 καταργήθηκε η Άτα. Και τα Γιάννενα. Καταργήθηκαν το 1985. Μάλλον θέλει να πει η Άτα. Είπε η Άρτα, Κάτι παραπάνω ίσω γνωρίζει. Έχει κάνει και πρωθυπουργό. Δεν μπορεί να μην ξέρει τι ακριβώς καταργήθηκε το 1985. 85, ο για την Άρτα θα μπορούσε να ήταν ο τίτλος. Ε, αν αποτύχει όλο αυτό το πρόγραμμα τώρα εδώ και το τρίτο μνημόνιο, αν αν αποτύχει, θα αρθεί το τέταρτο. Έτσι ακριβώς μιλούσε και ο Σκουρλέτης το πρωί με ένα αν, ενώ ξέρουμε όλοι ότι το αν δεν υπάρχει. Εγώ και παλιότερα, αν θυμάστε, και στο συνέδριο του κόμματό μα είχα βάλει κάποια ερωτηματικά σε σχέση με την... Κοινωνική και οικονομική βιωσιμότητα αυτού του προγράμματο. Διότι μέχρι τώρα τα ακολουθούμενα προγράμματα λιτότητα από το 10 και έπειτα δεν μα βγάζαν ναι. από την ύφεση, αλλά ουσιαστικά το ένα προετοίμαζε το έδαφο για το επόμενο. Ναι. Και έχω πει σε όλου του τόνου ότι αν οδηγηθούμε, ότι αν οδηγηθούμε, ότι αν οδηγηθούμε σε κάτι το οποίο δεν το θέλουμε και δεν το εκτιμώ ότι θα γίνει, θα είναι μια αποτυχία ναι. και δική μα και των συνταγών αυτών. Να και τι έγινε. Θα υπάρξει κάποια τιμωρία συνήθω στη ζωή, στον ιδιωτικό τομέα, στι σχέσει μα, στις, στις καθημερινέ. Αν, αν υπάρχει μια αποτυχία, υπάρχει μια ποινή, κάτι γίνεται, κάτι αλλάζει. Όχι, εδώ δεν υπάρχει περίπτωση και οι προηγούμενοι απέτυχαν και συνέχισαν κανονικά. Και διεκδικούν ξανά να αποτύχουν. Ε, τούτοι εδώ έχουν αποτύχει κανονικά. Το αν είναι περίπτω, γι' αυτό το τονίσαμε κιόλα. Αλλά θα συνεχιστεί κανονικά η ζωή, γιατί όλοι έχουν μια δικαιολογία. Μέσα του λαό. Το πρώτο που είναι έτοιμο να κάνει πάντα είναι να δικαιολογήσει. Εμεί είναι ο δημοκράτε. Είμαστε καλοί άνθρωποι, χριστιανοί. Καλοί μου φαίνεται, ναι. Καλή καλή. Α μακριά από όμως, ε; Και δεν είμαστε ούτε κλέφτε ούτε απαταιώνε. Α, αρχίζει με τι μαγικού. Μάλιστα. Κάτσε, ρε. Αποστόλη περίμενε λίγο. Για με τις τι μαγικέ. Ό,τι καλύτερο έχουμε στη νέα δημοκρατία είναι ο προεδρό μα και ο άδονησο γυρεύεται. Σα αυτό δεν θα διαφωνήσω. Ό,τι καλύτερο αυτό είναι. Μπράβο. Αν είχατε κάνει καλύτερο. Δεν το βλέπαμε, θα το βλέπουμε. Άρα. Αποστόλημο όμω μην τζουβρίζει, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Είσαι καλό, αγαπάμε, σε εκτιμάμε, αλλά. Μας βρίζεις, δεν το... σα βρίζω, ο... βρίζω. Αν κάτι σα προσβάλλει, δεν είμαι εγώ που μπορώ να σα βρίζω. Αυτό που σα προσβάλλει είναι η ύπαρξή σα και μόνο. Ναι, αλλά είμαστε αξιοπροπέστατοι όλοι Ναι, πρόκειται. ναι, ναι, μόνο. Και, και οι πολίτε είναι αξιοπροπέστατοι όλοι αυτοί οι πολίτε. Και αυτό και ψηφίζουμε. Είμαστε, έχουμε αξιοπρέπεια, έχουμε χριστιανιοσύνη, έχουμε αγάπη μέσα μα. Περίσχια, δηλαδή. Δίνεται και αλλού που πρόκειται. λέμε αξιοπρέπεια. Αυτός ο βρωμόπου***ς ο Τσίπρας έχει μούτρα ρε φίλε και πάει στον Μπελογιάννη ρε το μουσίπρα» «Τι να αυτή ρε» Γιατί να μην πάει σιγά Γιατί να μην πάει Ναι καλέ, άμα το στο καλάμι πάνω σε πάει παντού Είπε μια φορά ότι είναι αριστερό, ότι είναι Το πίστεψε Σου λέω εγώ το λέω, άρα ξέρω Ο ψυχέτος πότε τον είδε τελευταία φορά Δεν τον είδε Συνέκρινε ο προηγούμενο म... τον στον Πελογιάννη με τον Τζιπρά. Ναι. Μα τι αυτό που γίνεται με αυτού του Εκατό μνημόνια, αν δεν υπάρχει να, να του κλείσουμε. Να ανοίξουν καλά τα νησιά. Ξανά για αυτού ειδικά το χρειάζονται. Ποια νησιά θα πάνε, θα μα και τα νησιά. Τον, Μύκονο, Μύκονο παιδί μου. Μύκονο, στα Μύκονο, Εκεί, εκεί, εκεί στα Α... στα <πένιζε> να πάνε, <πέντε> να κάνουν το θέλει. του gelecek, να λίγη ιστορία. Ναι, ε, ε, τι. Έ, εκκοπή, να την εκπομπή Θέλω να μου κάνει ένα σχόλιο για μια δήλωση ενό τεράστιου άντρα, ενό αριστερού ενός επαναστάτη του Παναγιώτη του Λαφαζάνη. Α, α, ε, α, ε, ε, ε, δεν καταλαβαίνω την απορία σου. Το... Πήγα από κατρούν, καλό, αλλά ήταν πιο προβλέψιμο το δικό μου. Λέγι. Για τη δήλωση που έκανε για την παρουσία του Κουτσούμπα στο μουσείο προχθέ για τον Πελογιάννη. Ότι είπε ότι ο Κουτσούμπα με την παρουσία του έδωσε τέλο πάντων στον Τζίπρα. Άλοθη με την παρουσία του, είπε ο Λαφαζάνη. Θέλω να μου κάνει μια κριτική γι' αυτό. Ξεκινάμε καταρχήν, ποιο το είπε. Το είπε ο Μέγα Επαναστάτη, Ο αριστερό τη καρδιά μα. Ωραία. Ο ωραία, ωραία. Λοιπόν, δεν τελειώνει η κουβέντα εκεί. Ποιο το είπε, Ο Λαφαζάνη το είπε. Ο... Ε, εντάξει. Για, για κάποιου δεν τελειώνει η κουβέντα εκεί, το πιστεύουν ακόμα. Τι ωραίο ζεμπέικ αυτό, ε. Ε, δεν είναι ωραία Α... ε, Α... Ελλήνων συνέλευση, αγάπη μου, δεν θέλετε. Τον θεωρείτε απαταιώνα, ε. Όταν έγραψε τη μουσική ο Λορίσο, το έστειλε στον Παπαδόπουλο να του βάλει στίγου και του λέει ο Παπαδόπουλο δεν χρειάζεται στίχου αυτό. Στέκεται μόνο του. Ε, εντάξει. Ήρθαν οι Ζαβί του ώρα και έκριναν Γεια σου, Αρχοντά. Είμαι σου κάνω την χαρτιδική πάλι από την Καλικράτεια. Μπράβο. Σε παιδιά είστε άπαιχτοι, τι να σα πω, ό,τι και να πω, λίγο είναι. Το ξέρω ότι είναι λίγο. Α, αν μπορείτε όμω, μπορείτε να πείτε κάτι παραπάνω, άμα θέλετε. Χάρη κάνετε. Κάντε κάτι, καμιά κάτι, κάτι, πολιτική κίνηση, δεν θα σα ψηφίσουμε. Α, σωθήκατε. Γιατί όχι. Ναι, ναι, ναι. Εσείς θα μα μόνο εσεί. Να είμαστε, είμαστε μια όλη είστε <laughs>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 To są so Έτσι λοιπόν η ΔΕΗ δεν θα αναγκαζόταν να πουλήσει όσο όσο τα περιουσιακά τη στοιχεία, αλλά θα συνέπρατε σε έναν αντίκτυπο. Τώρα δικό δηλαδή σχέδιο. πουλάμε όσο όσο κύριε Υπουργέ, αυτό μα λέτε. Εγώ φοβάμαι ότι αυτό θα γίνει. Αυτό θα γίνει. Αυτό φοβά... Ας... Εγώ φοβάμαι ότι αυτό θα γίνει. Λογικότατο. Ψήφισε και ο Σκουρλέτη Ήρθα. Κάτι παραπάνω θα ξέρει. Η αρχαία ελληνική ρηματική φράση Εύρυκα Εύρυκα είναι η στη ιστορική ανα... αναφώνηση του Αρχιμίδη που λέγεται ότι όταν ανακάλυψε την γνωστή αρχή περί της άνοσης, θα διαβάζω, τόσο πολύ είχε ενθουσιαστεί που εξήλθε στο δρόμο γυμνός και τρέχοντας επαναλάμβανε συνεχώς αυτή τη φράση. Δηλαδή, έβρικα, έβρικα. Όταν αποφάσισα να ασχοληθώ με τις κοινωνικές επιστήμες ή έδωσα περισσότερο βάρος και έβρικα πιο ελκυστικό το κοινωνικό σκέλο. Δυστυχώς ντυμένος Το είπε Αυτά είναι Δεν είμαστε ακριβώς απόγονοι των αρχαίων Πάμε λίγο να τους μοιάσουμε Αλλά στο κρίσιμο σημείο τα χάλαμε Ναι Το 1821 ήτανε θαύμα το Θεό Μπράβο Ο... Μάγκας Αποστολή τη, Ε. Ναι, ναι. Oh, Δώσε μου ένα σοβαρό άνθρωπο να μιλήσει πριν. Εγώ είμαι πιο σοβαρό που μπορεί να μιλήσει εδώ πέρα, είμαι εγώ φαντάσου. Έλα, ρε, και έχουμε κάτι σοβαρό που θέλω να συζητήσουμε. Τι έχουμε, τι θέμα. Δεν μα πληρώνει το δημόσιο. Ε, εντάξει, μόνο τι... τρόπο κάνει και εμά δεν μα πληρώνει το ιδιωτικό. Τι θε τώρα. <laughs> να τι βγάλουμε έτσι, πιανούν το χρηστάνε περισσότερο. Για να καταλάβει τι, τι κατάσταση είναι, αφορά κάτι ευρωπαϊκά προγράμματα. Έχουμε αξιολογήσει κάτι ευρωπαϊκά προγράμματα. Ε, ωραία, ποια Ευρώπη, ποια Ευρώπη Περί... θε και λεφτά. Ήμουν να σου πω, περίμενα, μη βιάσαι. Έχουμε κάνει λοιπόν αξιολόγηση στα ευρωπαϊκά προγράμματα και περιμένω αυτό το καλοκαίρι. Περιμένουμε να πληρωθούμε, περάνε μήνε και η τελευταία ανταπόκριση του ήταν η εξή. Έχουμε λέει στήλη. Άλατος. Υπουργείο Εργασία ερώτημα. Ναι. Υπουργείο Εργασία ερώτημα αρχέ Ιανουαρίου. Και περιμένουμε να μα απαντήσουν κάτι λέει για τα ασφαλιστικά για να μπορέσουμε να σα να, να πληρώσουμε. Ε, ωραία, τι θέλετε να κάνουν οι άνθρωποι. Περιμένουν να απαντήσουν για τα ασφαλιστικά. Τι δεν καταθέσουν για εδώ σε Άντε μου στο διάλογο, την ώρα λεφτά, λεφτά, λεφτά. Έτσι φτάσαμε έξω. Ναύρει ο Κυριακό ρεπούστη. Ναύρει ο Κυριακό να στείλει όλα σπίτια σα. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Ναι, να σε καλά. Βάζω το τζίμερο στο τουλάπι πάλι. Ναι 25η Μαρτίου του 1821 ο Χριστός έδωσε τη Λευτεριά Στου Έλληνε τότε, στους ήρωες Κολοκοτρώνης Κάης Κάκης το 1821 Να σου πω Ο Χριστός ήταν... Τι είχες να μπράβο του Ο Χριστός έδωσε τη Λευτεριά στην Ελλάδα Ξήγας, ο... ξήγας, ωραίο. Η Ορθοδοξία, εγώ μαζί του, μπράβο Η αλήθεια, ήταν Χρωστάω, χρωστάω. Ωραίος ο Μάν, ωραίος ο Μάν. Χρωστάω, χρωστάω. Καλημέρα. Καλημέρα. Ρίγαλα εκεί. Ναι, ναι. Ο Γιώργος γλάνης είμαι. Για χαρά. Ποιος, ναι, ναι. ποιος... είμαι. Τι κάνετε. Πώς βγήρες. Πήρατε πάνω στην ώρα. Καλά, Αποστόλη. Άστο. Ψάχουμε το κέντρο. Ναι. Ο Κολοκοτρώνης το φώναξε. Ο Θεός υπέγραψε τη λευτεριά της Ελλάδ Όχι γιατί κακό είναι ε, Να τα λέμε όλα ε, δεν κατάλαβα Το Θεό Εσύ προηγουμένως δεν μου είπες μπράβο του Μπράβο μα... του και δεν ξαναλέω μπράβο του Ε τότε τι βρίζει το Θεό τώρα Δεν έβρισε το Θεό μωρή. Ε ποιον έβρισε είπα ο κόλλος της Λάουρα Άργες Ποιος Ο κόλλος της Λάουρα Άργες Ε, ε εντωμεταξύ την ξέρω την έχω γνωρίσει Αλλά είναι όλο το είναι. Σεβάλινε... Είναι, είναι, είναι, είναι, ότι είναι σατανικό yeah. είναι. Είναι σατανικό μόνο και μόνο που δεν έχει ωραίες γκόμενε και δεν έχει και λίγο νούντιτι, λίγο, λίγο γυμνό. Να δούμε λίγο τσιτσίρε παιδί μου. <Ρι> δηλαδή <Ρι> σκεφτείτε και εμάς <Ρι> τους εξιστές. <Ρι> Συμφωνώ είναι ντροπή του. Σκεφτείτε εμάς τους εξιστές. Δείξε πράγμα που Γιατί μόνο για τα κοριτσάκια να έχει του γραμμωμένους συλλήθιους. Λοιπόν συμφωνούμε Ελένη μου. Έλα για. Ξέρω εγώ που φωνούμε, μωρέ. Πού φωνούμε και ένα περίεργο μου φαίνεται. Με εντύπωση, είχα εντωμεταξύ με είδε στην παρέλαση. Α, όχι, ξέχασα εκεί, πού ήσουν. Α, δεν με δεν είδε στο βίντεο. Είχα την 78η σύλληψη. Πολύ αργά πάνε οι ακόμα στο 7 είμαστε. Και τον Παυλόπουλε. Καλά, καλά. Παυλόπουλε, γερμανέ προδότη, γερμανοτσολιάκη. Και τώρα αυτά τα είπε για προσβολή. Α, καλά. Έλα, γνωρί μου, ο πατρινό. Έλα, Μινάρα. Μινάρα, <laughs> <Yeah>. <laughs> το ξέρει. Εξήγησε στον κόσμο τι πάει να πει Μινάρισμα, γιατί πιο πολύ δεν το ξέρουμε. Μάλιστα, στο στρατό αντί για Μινάρα λένε Μινάρα. Αλλά τα δηλαδή δεν ξέρουν τι πάει να πει. Για άλλο λόγο το λένε αυτό, αλλά τέλο πάντων, αγία Όχι, νομίζω ότι είναι το ίδιο, αλλά δεν είναι το ίδιο. Mm. Το Μινάρισμα είναι να προετοιμαστεί να πάρει τη Μουνάρα. Mm. Κατάλαβε. Να σου πω τι αβάντα ήταν αυτή του κουτσούπα χθε στον άλλον, τον μικρό. Καρά ο Αλέξη που τον είχε δίπλα και καλά α πούμε τον αβαντάρι και, και ρωτήσει πώ βρέθηκε το όπλο στα χ Τι εμπειρίε είναι αυτέ. Πάμε μαζί. Εδώ πρωτομαγιά κάνουμε και την κάνουμε ξεχωριστά. Αντί να λέτε επιτέλου, επιτέλου το κουκουέ συνεργάστηκε. Δεν το... το μάθατε. Μπαίνει το κουκουέ στην κυβέρνηση. Αυτό δεν θέλετε να ρεμίσετε. Λοιπόν, μπαίνει. Α, μπαίνει α, να δω τι θα λέτε τώρα. Μπαίνει το κουκουέ στην α, κυβέρνηση. Ναι. Αυτό σου λέω στην παέλαση. Τι ωραία που λε, Μωρία, από τα μισά ξεκινάει το τηλεφώνημα. Παέλαση και του φόλεξε και όλου. Το καταλάβατε. Ναι. Μπράβο Ελένη, τα μπράβο μέλος. Άι Λουκά, άσα Πώς απαντάτε ακόμη και σε ορισμένου που το λένε με κακία ότι ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ζει και αναπνέει για να δει μόνο τον Κυριακό Πρωτοϊπουργό και μετά τι σημαίνοντας γίνουν όλα Γιατί αυτό να είναι κάτι το οποίο να είναι κακό Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης εσύ είναι στον 29ο έτος της ε, τη, τη ζωή του του χρόνου θα, θα κλείσει mm. Θεό τα, τα 100% Έχει διατελέσει τέο Πρωθυπουργό και ταυτόχρονα έχει τέσσερα παιδιά, 13 εγγόνια και 13 τριέγγωνα. Εσεί τι θέση του, δεν θα περιμένατε ακριβώ αυτή την προοπτική στα 99 χρόνια. Ώστε να δει το γιο του Πρωθυπουργό και μετά τσιμέντου να γίνουν όλα, όπω τον ρώτησε ο δημοσιογράφο ο Κυριάκο. που το κακό σε όλο αυτό. Εννοούσε μόνο για τον μπαμπά. Αλλά η ερώτηση περιελάμβανε και το τσιμέντου να γίνουν όλα. Το θέμα δεν είναι ότι υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα λόγω του Αλέξη Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ. Να δει ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης τον Κυριάκο Πρωθυπουργό στα 100. Το θέμα είναι ότι μετά τα 100 μηδενίζει το κοντέρ και ξαναρχίζει από την αρχή και ξέρετε τι μας περιμένει όλους. Με αυτή την αισιόδοξη σκέψη σας αποχαιρετούμε. Λαός και αμέσως μετά μαγκαζίνο. Γεια σας. Εδώ ο κόσμο κέργεται και το μου ήθενίζεται. Όχι, α... να μην είναι αχτίνη, δεν το ξέραμε κιόλα. Να κάνει ο κόσμο, σχέστηκαν. Όχι, στα χτένι στα <Χτενίζεται> Ναι, Να σου πω κάτι, εκεί στον περισσότεο, δηλαδή δεν τα ταχθενίζεται. Στον περισσότερο ξέρω τι κάνουν. Το, ε... το σωστό σου λέγω ποιο είναι. Το σωστό είναι να υπάρχει μια σωστή κόμη, σε οποιοδήποτε σημείο υπάρχει τρίχα. Να υπάρχει κόμει να είναι καραφλό το οποίο. Εδώ είναι άλλη ανάγνωση. Δηλαδή, δηλαδή. Έχει να κάνει με του μετακλίδε. Μερακλίδε ή μερακλούδε. Μερακλίδε, τι Πρωτη Μαου άλλο τώρα. Μερακλούδε ή άλλη θα κάνει αυτό που θέλει εσύ. Δεν έχει άποψη, δηλαδή. Και με οδηγήσει σε εξαιστική απάντη.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 Έρχομαι το πρωί στη δουλειά και βλέπω μπροστά μου μια αφίσα από κάτι γυναίκε οι οποίε κάνουν κίνηση κατά τη σεξουαλική παρενόχληση των γυναικολόγων στη διάρκεια τη εξέταση. Έλεω, μια ευχαρίστηση μας είχε μα είχε μείνει να φέρουμε να σπουδάσουμε γυναικολόγοι, ούτε αυτό. Μα την Παναγία, εγώ μια φορά είχα πάει στον ορθοπεδικό μου γιατί με πονούσε η μέση μου και με έβαλε ένα σκύψο, του κούνησα τον κόλο και ο άλλο τίποτα, βράχο. Βράχο, ε! Βράχο μαλάκα, βράχο. Ήσουν ήταν... άτυπο, ήσουν άτυπο, δεν θα ήταν οι μέρε του. Και άλλε πάνε και γκρινιάζουν εκεί πέρα ότι τι Μνημόνια για πάντα, αγόρι μου. Μνημόνια για πάντα. Με αριστερό πρόσημο. Να πει στου υπεύθυνου ότι αυτό που κάνετε, το να κόβετε το πρόγραμμα σα και να βάζετε να ακούμε το τσίπρα, είναι έσχο να του πει. Όχι, δεν είναι έσχο. Το... Είναι μέρο τη εκπομπή. Έσχο είναι όταν είναι σε άλλε εκπομπέ. Okay. Συμφωνώ. Yeah. Τένα δεν κάνει αυτό το πράγμα, να βάζουμε να ακούμε. Όταν πα στην τουαλέτα, ξανασυνδεθείτε να δείτε πώ ο τσίπρα. Παιδί μου, είναι μέρο τη εκπομπή, σου λέω. Σαν τη εκπομπή κάνουμε. Δεν το κάνει τώρα όπω εσεί. Ωραία, το κάνει συνέχεια. Το δέχομαι. Στι άλλε ώρε είναι απαράδεκτο. Πρώτη φορά σε παίρνω. Ήθελα να πω στον μπάνθιρα που έχει ένα γιο εδώ και κάποιες ώρες να του ζήσει να είναι καλά και όταν μεγαλώσει να πηδά την κόρη του Γκάντζη. Με πολύ αγάπη όμως. Άκουσα τώρα τον Σιριζέο που παρεξηγήθηκε. Φες ότι εντάξει, ρε παιδί μου, ότι και ο Μπελογιάννη ο Γκαστήκο δεν έβγαλε έρπη. Ενώ ο δικό μα ο ηγέτη, ο περήφανο έβγαλε κέρπη. Τόσο πολύ απόθηκε. Και το άλλο που πέτει για την Τατιάνα, 20 ευρώ παίρνουν οι κομπάρτε καλέ εποχέ. Τώρα του πληρώνουν με σαποάν και τον Τούκλεμε. Α, ναι. Ναι, ναι, ναι, το ξέρω πολύ. Εντάξει, fair είναι. Δηλαδή είναι δίκαιο. Άμα του γλιτώνει 20 ευρώ από το σούπερμάρε πάλι είναι 20 ευρώ στον απέμει. Και 20 είναι αποστολή, 3 ευρώ, 4 είναι σιγάτρα. Καλά γιατί Τατιάνα. Κάνα δεν είναι τίποτα γιατί δεν τα πληρώνουν να χορηγία είναι. Άσε και εμείς που τρέχαμε εντάξει εγώ δεν ήμουν να το σωστάκει. Κάνε στα Serial μα τα φάγαν όλα τα λεφτά. Εντάξει, όλα τα δέντρα και μείδανε ε, και οι ηθοποιοί και οι κομπάζοι και απλήρωτοι.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 όλα πάνε καλά το 2030 το 2030 cercare sto venerdì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 αλλά και σιγά-σιγά μετά μπορεί να πάρει μπροστά. <σομίου> μετά μπορεί να πάρει μπροστά. <σομίου>